Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριες Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 31 Μαΐου 2010 Στο όνομα του Πατρός και του τα γινόν του Σαμίου Το πνεύμα της αληθής πάντα χρουμπαρών Και τα πάντα πληρών Θεσσαυρούσαν αγαθόν και ζωής χρυγός Αληθέ και σκήνωσον χρημήν Και καθάρισσον μας εγώ ασκηλίδες Και σώσουν αγαθές Σήμερα είναι η τελευταία συνάντησή μας για εφέτος και πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε από το φθινόπωρο. Σαν τελευταία φορά σκεφτήκαμε να πούμε κάτι παρηγορητικό, κάτι παρακλητικό που θα μας δίνει δύναμη στην πορεία μας. Και διαλέξαμε κάποιο μιλία, κάποιο κείμενο του του Σιμιλιανού πάλι. το οποίο περιγράφει αναφέρει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο με έναν ιδιαίτερον τρόπο αναφέρεται στο πως οικονομεί ο Θεός τα πράγματα και πως μας κάμενει παιδιά Του και αναφέρει μάλιστα συγκεκριμένα πως ο Θεός, ο Χριστός, ε, λειτουργεί σαν παιδί που παίζει με τον κόσμο και αυτό το παιχνίδι του Θεού με τον κόσμο είναι η ελπίδα μας και ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός με τον άνθρωπο είναι θαυμαστός αυτό, που κι άλλες φορές είπαμε, το πνεύμα του Θεού, δίνει πάντοτε ελπίδα. και από το στραβό, και από το κακό, δίνει τη δυνατότητα σωτηρίας στον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ειρήνη στην καρδιά μας είναι του Θεού. Ό,τι φέρει ταραχή και σύγχυση δεν είναι του Θεού. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Από όλο αυτό το κείμενο επιλέξαμε κάποια σημα... σημαντικά στοιχεία γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος για να το δέσουμε έτσι ώστε να πάρουμε την ουσία. Λέει ο Χριστός έχει την ειδική του σοφία, τους δικούς του τρόπους με τους οποίους σώζει τους ανθρώπους. Αυτό από μόνο Του είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτή η πρόταση σημαίνει ότι ο Θεός είναι έξω από τους δικούς μας σχεδιασμούς και από τις δικές μας προβλέψεις. Ο Χριστός λέει την δική του σοφία τους δικούς Του τρόπους με του σωπή σώζει τους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να έχουμε κατά νου κάτι συγκεκριμένο. Για τον εαυτό μα, για του δικού μα ανθρώπου, για όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε κάποιε προβλέψει, κάποιου σχεδιασμού. Ο Θεός όμω έχει τον δικό του τρόπο. Για τον κάθε άνθρωπο, έχει τη δική του σοφία, με την οποία σώζει τον άνθρωπο. Ούτω λέει άλλωστε, ομιλούν περί του κύριου μεγαλύτερη μίστευση Θεολογία, οι μεγαλύτεροι πατέρε τη Εκκλησία μα. Οι μεγαλύτεροι πατέρε τη Εκκλησία μα, λέει, έτσι τοποθετούνται. Και τι λένε παρουσιάζουν το έργο του Κυρίου ως έργο παιδός-πέζοντος, σαν ένα παιδί που παίζει. Επειδή δεν παίζει, παραμένει παιδίον και συνδυάζουν το γεγονός αυτό με, το, με τα πλέον απόρριτα και μεγάλα δόγματα της Εκκλησίας, με τον ίδιο τον ανυπέρευλη των Θεών, τον, τον οποίον κάνουμε ό,τι θέλουμε στα χέρια μας, κατά έναν τρόπο μυστικό, τον οποίο μας διδάσκουν. Δηλαδή, ο ανυπέρευλητος Θεός, γίνετε γίνεται παιδί που παίζει για τη σωτηρία μας και γίνεται του χεριού μας και τον κάνουμε ό,τι θέλουμε και αναφέρει κάτι το οποίο αναλύει του Αγίου Βριβρίου του Θεολόγου λέει ο Λόγος ο, ο υψιλός Λόγος ο Λόγος ο Χριστός ο οποίος κατέβηκε από τα ύψιστα δώματα από τον ουρανό παίζει με επικείλους τρόπους στα δάκτυλά του με πολλά παιχνίδια με παντοδαπή, παντοδαπά είδη, με κάθε τρόπο δηλαδή κυρνάς κυρνάς σημαίνει κερνώντα, κερνώντας ό,τι θέλει όταν θέλει, όπως το θέλει όλον τον κόσμο ένθα και ένθα πότε εδώ και πότε εκεί δηλαδή ο Θεός κάνει παιχνίδι και κερνά τον κόσμο με ένα δικό του τρόπο ασφαλώς από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή το τοποθέτηση του Πατέρα μας είναι έξω από τα σχήματα τα θρησκευτικά που μάθαμε και τα οποία δεν εκφράζουν μια ζωντανή ελεύθερη σχέση με τον Θεό αλλά μια προκαθορισμένη σχέση άρρωστη κατάσταση δηλαδή λέει ο Χριστός είναι ο εξ ουρανών κατά βάση, ο Θεός και η είναι ο πλάστης ο οποίος ήρθε για να μας σώσει Πεχνίδι του είναι ακριβώς το παιχνίδι της ειδική μας σωτηρίας Παίζει το παιχνίδι τη σωτηρία μα. Κάνει τα πάντα. Εμεί μπορούμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μα. Μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό μα μα φέρνει, φέρνει απόγνωση. Γιατί λέμε: Μα τι έκανα, Σύριο, πώ θα έρθει η σωτηρία μου. Και γύρω μου χάνεται όλο ο κόσμο. Αλλά να ξέρουμε πω με ένα μυστικό τρόπο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με έναν προσωπικό τρόπο, σε κάθε πρόσωπο ο Θεό αναφέρεται και το σώζει. Όταν ασφαλώ και ο άνθρωπος θέλει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που βλέπουμε που μας γεννά πελπισία δεν είναι πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι η αμαρτία. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η η μετάνοια. Που ο Θεός απεργάζεται με ένα μυστικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο. Κυρνά, Τι σημαίνει κερνάει ο Θεός. Αναστατώνει τα σύμπαντα γη και ουρανών. Ανεστάτωσε τους ουρανούς κατελθών. Έφερε τα πάνω κάτω στου ουρανούς με το να γίνει άνθρωπο. Ανεστάτωσε τη γη, εισελθώνει αυτήν. Ήρθε στη γη και την αναστάτωσε. Κυρνά. Θέτει. Τι σημαίνει κερνάει. Θέτει την χείρα του παντού. Και αναμποχλεύει και ταράσει όλα <hiblos>. και όλου. Δεν μα αφήνει ησυχία. Όταν εμεί προσπαθούμε να ησυχάσουμε, αγνοώντα την ανάγκη τη ψυχή μα. Αγνώντας και περιφρονώντας τον πόθο της καρδιάς μας που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αυτός βρίσκει τον τρόπο να μας τα ταράξει όλα. Άλλους του ταράσει για να νιώθουν ότι του τυραννεί. Πολλές φορές η ενέργεια του Θεού για άλλους είναι τυραννία. Και λέει, μου θεέ μου, γιατί μου κάνεις τόσα πράγματα. Και άλλους διαναισθανθούν ότι του αγαπά. Ανάλογα τι έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Για κάποιους λοιπόν ο Θεός είναι τύραννος, για κάποιους είναι ο Πατέρας που φροντίζει. Αυτό είναι το, θα, το φάρμακο που έχει η ανάγκη κάθε ψυχή. Δηλαδή παίζει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο και δίνει ανάλογα στον καθένα οτιδήποτε. Άλλοι οι οποίοι το απαντούν, φύγε, απόστα, δεν σε ανέχουμε, τα βάζουμε με τον Θεό. Και άλλου, οι οποίοι του λέγουν, ελθέ δηλαδή γίνεται χαμός τα βάζει με τον Θεό, τον διώχνει, τον υβρίζει, τον απομακρύνει και άλλος τον καλεί με πόθο. Εις πάσαν φθάνει φτάνει ο φθόγκος του. Ο φθόγκος το λόγος του πάει παντού. Όλοι ασχολούνται μαζί του, είτε τον βρίζουμε είτε τον καλούμε. Είναι η αναφορά μας. Πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπο και προσωπικός κυρνά όλους με το γλεύκο της θεότητό του. Δέστε αυτό πόσο σημαντικό είναι πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ω πρόσωπο προσωπικά και του κερνάει τα δώρα της θεότητός του. Δηλαδή, δεν υπάρχει προκαθορισμένο τίποτα. Ούτε μπορούμε να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Ούτε μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις στη πνευματική πορεία του ανθρώπου. Για κάποιον κάτι που είναι καλό, για κάποιον είναι κακό. Για κάποιον κάτι που είναι καλό, για κάποιον είναι καλό. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Δεν μπορούν να υπάρχουν γενικεύσεις, αλλά είναι προσωπικό και το γεγονός της συνάντησής μας με τον Θεό και προσωπικός απευθύνεται ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Τους μεθεί, τους μεθεί με την θεότητά του. Δεν ξεφεύγει κανείς. Αυτό που νομίζουμε ότι κανείς είναι μακριά από τον Θεοκέτης και αλλιώ. Υπάρχουν στιγμές προσωπικές που σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη ομιλεί ο Θεός. Άλλο τι θέλουν να δείξουμε, άλλο τι βλέπουν τα μάτια μας και άλλο τι συμβαίνει μυστικά στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη διαδρομή της ζωής του. Εις όλου προσφέρει το ποτήρι τη θεότητό του. Κι άλλοι μην το δέχονται, άλλοι το αρνούνται. Ο Χριστός, ο Θεός, το πεδίο, επισκέπτεται πάσαν καρδίαν, η οποία δεν λυσμονεί ποτέ αυτή την επισκέψη. Είναι αυτό που χαρά την καρδιά μας και είναι η μνήμη μέσα στην καρδιά μας που είναι η πηγή της ελπίδας μας. Και, προς, περιστρέφομαι, και περιστρέφομαι καθημερινώς τη ζωή μας δίκη και αμαρτωλή περί των Θεών. Το κέρασμά Του είναι η ένωσή μας όταν δεχθούμε την θεότητά Του Ο Χριστός λέει είναι εδώ τρέχει εκεί υπάρχει παντού κάθε στιγμή και πάντοτε Δεν μπορούμε να έχουμε απελπισία Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα Εμείς κοιμόμεθα και κίνος έως άρτη εργάζεται Εμείς μπορούμε να είμαστε στην αδιαφορία μας μπορεί να είμαστε στην παραζάλι μας μπορεί να είμαστε στη διάσπασή μας Μπορεί να είμαστε στο πένθος μας, μπορεί να είμαστε στις απασχολήσεις μας. Αυτός όμως συνεχώς εργάζεται. Σκυμμένο επάνω μας. Μας ευεργετεί, Εν είδεση παντοδαπίση. Με χίλιους τρόπους. Μας ευεργετεί με χίλιους τρόπους. Τη στιγμή που μας κοιμόμεθα, που αδιαφορούμε, που μας στον κόσμο μας. Ετοιμάζει το κάθε τι που έχουμε ανάγκη ο Θεό για μας. Εργάζεται, ασχολείται μαζί μας. Όπως η μάνα με το παιδί. Και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Αυτό φαντάζεστε όταν λέει τέτοιο πράγμα γέροντα από προσωπική πείρα και εμπειρία. Καταλαβαίνουμε και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει ο Θεός. Κάνει τα πάντα. Είναι δυνατό να μην αγαπούμε τέτοιο Θεό. Είναι δυνατό να μην έχουμε ελπίδες μέσα στο πένθος μας, μέσα στην απόγνωσή μας. Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι χαρά. Γίνεται παρόν και ορατός ο αόρατος. Ο ε, ενώ εμείς ως απόντα θεωρούμε, ενώ εμείς τον θεωρούμε απόντα, τον καθιβρίζουμε, τον περιφρονούμε, αυτός γίνεται παρόν και ορατός με τον τρόπο που μπορεί να γίνει δεκτός για κάθε άνθρωπο. Με έναν τελείω διαφορετικό τρόπο για κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις του τρόπου που ο Θεός οικονομεί τη σωτήρια του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις του τρόπου με τον οποίο ο Θεός ως παιδίον παίζει μαζί μας. Όλους τους τρόπους χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Ποιου τρόπους. Γίνεται πατήρ, μήτυρ, διδάσκαλος, ιατρός. Γίνεται τα πάντα. Επενών και γαλινεύωνα μας επαινεί, μας παρηγορεί, μας την γαλήνη. Πότε τον, εκφράζε, τον βιώνει ο άνθρωπος σαν πατέρα, σαν μάνα, σαν διδάσκαλο, σαν ιατρό. Επαινών και γαληνεύων μας, στενεχωρών και ταράσσων μας, Και πολλές φορές μας ταράσσει, μας στενοχωρεί, μας χλίβει. Αλλά και θεραπεύουν και σώζουν. Είτε μας στενοχωρεί, είτε μας γαληνεύει, ο λόγος είναι η θεραπεία του. Είναι η σωτηρία μας. Επιτρέπει την ασθένεια και τον θάνατον. Γίνεται φοβερός ο αύτος και γλυκής. ταυτόχρονα και φοβερός και γλυκής. Αλλά πάντοτε είναι ο Θεός μας. Είτε είναι γλυκής. Είτε είναι φοβερός. Πάντοτε είναι ο Θεός μας. Ο Θεός μου, ο Θεός, ο Θεός όλων μας. Δεν είναι διαφορετικός ο Θεός όταν μας ταράσει ή όταν μας επαινεί και μας γαληνεύει Είναι ο ίδιος Θεός η ίδια πατρική του μέρημνα και πρόνοια λειτουργεί Αλλά δίδει αυτό που είναι απαραίτητο Στο παιχνίδι του για τη σωτηρία μας Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή για να μα πλησιάσει Σεβόμενο στην ελευθερία μας Με έναν πολύ λεπτό και διακριτικό τρόπο Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατό να θεραπευτεί κανεί άνθρωπο χωρί την συγκατάθεση της ελευθερία του. Και δεν μπορεί να κάνει καλό σε κανέναν άνθρωπο με τη βία, με τον καταναγκασμό, με την καταστρατήγηση τη ελευθερία του. Με το πρόσχημα ότι εγώ νοιάζομαι για το καλό του, εγώ νοιάζομαι για τη σωτηρία του. Ο Θεός για το καλό μας δεν νοιάζεται, για τη σωτηρία μα δεν νοιάζεται, αλλά σέβεται απολύτω την ελευθερία μα. Γίνεται πτωχό δίημα, αλλά και πλούσιο πότε δηλαδή τον, τον αισθανόμαστε σαν πτωχόν και οπότε πλούσιο. Αλλάζει τρόπους. Δέστε εδώ τι όρια που το λέει. Σχήματα προσχήματα σχήματα. Είναι απάντας, πάντας πάντα σώσει. Αλλάζει τους τρόπους, τα σχήματα και τα προσχήματα. Καταλάβατε λοιπόν ότι στην εκκλησία δεν είναι δυνατό να υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή. Η εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να οριστεί ούτε συντηρητική ούτε φιλελεύθερη αν είναι του Χριστού. Γιατί ο Θεός πότε έτσι είναι και πότε αλλιώς αν είναι πραγματικά Θεός Πατέρας. Και αν εκφράζουμε την πατρική του όντως μέρημνα και δεν εκφράζουμε ψυχολογικές μας ανάγκες, συγκρούσεις και ενοχές. Αν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο σχήμα για να επερασπιστούμε ένα σχήμα και έναν τρόπο του Θεού είμαστε άρρωστοι. Πάσχομαι. Δεν εκφράζουμε πνευματικά το θέλημα του Θεού αλλά εκφράζουμε δικές μας ψυχολογικές προβολές. Γιατί ο Θεός, λέει, αλλάζει τρόπους, σχήματα προς σχήματα. Πότε είναι απολύτως ελεύθερος και πότε είναι απολύτως αυστηρός. Αναλόγα τι έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι ο στόχος του και ποιος είναι ο σκοπός του είναι να πάντα πάντας σώσει. Χορεύει και τραγουδεί γύρω μας για να μας ελκύσει και να τον αγαπήσουμε. Γίνεται τα πάντα τη πάση. Ορθοτομή και πολυτρόπο, Με κάθε τρόπο εκφράζει τη γνώση και τη σοφία αυτά είναι τα παντοδαπαίδι με τα οποία παίζει ο Θεός παίζει ναι παίζει όπως παίζουμε κι εμείς ένα παιχνίδι με το παιδί μας για ποιον λόγο για να το παρασύρουμε να φάει ή να διαβάσει ή να πάρει το φάρμακό του δηλαδή κάνει τα πάντα όπως ο πατέρας όπως η να διαβασει να παρει το φαρμακο του δηλαδη κανει τα παντα οπως ο πατερας οπως η μανα για να μας ελκύσει με έναν ευγενικό διακριτικόν τρόπο εν ελευθερία σε αυτό που είναι η σωτηρία μας <coughs> φερόμεθα ως παιδεία και ο Χριστός φέρεται ως παιδί μαζί μας σμικρύνεται ταπεινούται συμμορφούται με τα ήθη με τα συνηθίας και τους τρόπους ημών δια να νιώσουμε ότι είμαι θα τους οποίους παρακολουθεί ότι είμαι θα μεγάλη πλούση δυνατή ότι ο Χριστός μας προσέχει δεν τι κάνει, αυτό είναι συγκλονιστικό Και αυτό είναι κανόνα ζωής και για μας Αυτό είναι πρόταση ζωής και για μας Είναι υπόδειγμα ζωής και για μας Δηλαδή όταν μιλούμε για διαπροσωπικές σχέσεις Να ποιο είναι το υπόδειγμα ζωής Τι κάνει, σμικρύνεται, ταπινούτε, Συμμορφούται με τα ήθη Ανέχεται να συμμορφωθεί με τα ήθη μας Με τις συνήθειέ μας, με τους τρόπους μας Δηλαδή έχουμε μία σχέση Συναλλασσόμεθα με ανθρώπους. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε ο άλλος να συσχηματιστεί με το δικό μας τρόπο, να τον κάνουμε αποδεκτών και να διαλεχθούμε μαζί του και να κοινωνήσουμε αυτού. Ο Θεός τι κάνει, αυτό είναι ταπείνωση. Να συμμορφωθώ με την κατάσταση, με το επίπεδο, με τον τρόπο του ανθρώπου. Όχι να επιμένω και να περιμένω ο άλλος να λάβει τη δική μου μορφή, τη δική μου συνήθεια το δικό μου τρόπο για να μπορέσω να ανεχθώ σε αυτόν. Και με τέτοιον τρόπο για να νιώσουμε λέει ότι είμαι θα η αυθέντευση, ότι είμαστε οι κύριοι εμείς οι κυρίαρχοι εμείς δηλαδή και στι σχέσεις μας. Αυτή είναι η πρόταση, αυτή είναι η ταπείνωση να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση ότι είναι η εξουσία ότι είναι κύριο, ότι είναι κύριαρχο, ότι είναι ο αυθέντης μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να σα ότι μα παρακολουθεί λέει ο κύριο, ότι μα παρακολουθεί να μα προσέχει, ότι είμαστε σημαντικοί, ότι είμαστε μεγάλοι, ότι είμαστε δυνατοί. Αυτό είναι τρόπο ζωή. Όταν ο κύριο φέρνει με κάποιο τρόπο, ουσιαστικά μα δείχνει τον δρόμο. Το δρόμο και για τη μεταξύ μα σχέση. Αυτό είναι ο τρόπο. Δέστε αυτό, αυτό αναλάβουμε υπόψη μα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του μόνο ο αληθινά ευέσαι άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο έχει εσωτερική λεπτότητα και αντίληψη, που είναι σε διαρκή εγρήγορση και δεν έχει τη σκληρότητα τη σταθερότητα θέση του που δεν αλλάζει. Ο ευαίσθητο άνθρωπο είναι αυτό που ελέγχει τον εαυτό του, που αμφισβητεί τον εαυτό του, που ψάχνει να βρει ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχει βεβαιότητε, δεν έχει τη σιγουριά. Ο αληθινό άνθρωπο είναι αυτό. Ο άλλο τελείωσε. Είναι ένα άρρωστο άνθρωπο, άρτυρο σκληρωτικό, που έχει βεβαιότητέ του που έχει τα κουτάκια, τα κουτάκια του που έχει τις, τις, τα, τα τείχη του που δεν τον αφήνει να πλησιάσει κάτι άλλο ο, ά, ο άνθρωπος λοιπόν ο αληθινά ευαίσθητος αντιλαμβάνει αυτό το πράγμα αυτός ο λόγος είναι πολύ δυνατός να το προσέξουμε δέστε το επαναλαμβάνουμε σμικρύνεται ο Θεός ταπεινούται συμμορφούτε με τα ήθη με τα συνηθίας και τους τρόπους ημών για να νιώσουμε ότι ημεθα εαυθένεται τους οποίου παρακολουθεί ότι είμαι θα μεγάλη, πλούσιη, δυνατή, ότι ο Χριστός μας προσέχει. Εμείς, δυστυχώς, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν προτείνουμε και δεν προβάλλουμε τέτοιο Χριστό, με τέτοιο ήθυνση στον κόσμο. Και ο κόσμος φοβάται. Αν, αντιπαλεύει, αμήνεται, αντιστέκεται στον Θεό. Λοιπόν, περνά των χρόνων του μεθυμών παίζων, και όταν ακόμη νομίζουν ότι μα ξεχνά. Εξομοιούται με εμά, ω να παίζει και χορεύει με κάθε σκοπό και όργανο το οποίο θα χρειαστεί, με κάθε μελωδία την οποία κρίνει αναγκαία δει εμά, για να καταλάβουμε ότι είναι ο Θεό και λυτρωτή μα. Άλλοτε τον αισθανόμεθα δυσνόητον, και άλλοτε περιφρονημένον, λόγω των πολλών κατηγοριών του κόσμου. Άλλοτε, α, άλλοτε αντιλαμβανόμεθα ότι είναι ο ύψιστο Θεό, αλλά αυτό ο τρόπο, ο ποικίλο, είναι απόδειξη. Τη σοφία και τη αγάπη του, το όργανο, της θείας οικονομίας του. Είναι η προβολή, η έξοδος του εαυτού του προς τον άνθρωπο. Είναι αυτό που είπαμε. Ότι έξω εαυτού γίνεται, βγαίνει από τον εαυτό του ο Θεός και, και πηγαίνει προς τον άνθρωπο. Οι αληθινές σχέσεις των ανθρώπων είναι μια αδιαρκής έξοδος από τον εαυτό μας. Δεν είναι αναμονή να μας λατρεύσει ο άλλος Δεν κρίνουμε την απόδειξη της αγάπης με το να περίμενω ο άλλος Να μας προσκυνήσει και να μας λατρεύσει και να είμαστε το αντικείμενο της λατρείας του Αγάπη είναι η έξοδος από τον εαυτό μας Είναι μια διαρκής έξοδος η αγάπη Προ συνάντηση, προ κοινωνία, προς κατανόηση του άλλου Βγαίνω από τον εαυτό μου Αυτό είναι η οριμότητά μας Δυστυχώ, εμείς και των θεών χρησιμοποιούμε για να σχεριοποιήσουμε το κλείσιμο στον εαυτό μας. Για το λόγο να αυτόν οι πατέρες ονομάζουν πέγνιον την θείαν οικονομία και παιδίον των Χριστών. Είναι ο τρόπος της φιλανθρωπία του, το κατόρθωμα του, να μας κερδίζει και να μας σώζει. Το παιχνίδι του Θεού εν τέλει είναι η αγάπη του η οποία μας θεοποιεί. Και όπως εμείς δίδουμε εις το τέκνο μας οποιοδήποτε παιχνίδι να αγαπά και αν ακόμη είναι ακριβόν έτσι κι αυτός υποτάσσει τα πάντα υπό τους πόδας μας μας δίνει τα πάντα δι' αυτό ούτε προφήτες, ούτε άγιοι, ούτε άγγελοι ούτε τα σεραφείμ, ούτε τα χερβίμ καταξιώθησαν να αποσταλούν από τον Θεό για να σωθώμενε. ο Θεός απέστειλε τον Υιόν ω γιατί μας τιμά με αυτόν τον τρόπο μας δίνει τα πάντα υποτάσσεται σε εμά ο Θεός δεν είναι κομπλεξικός μεονεκτικός όπως εμείς που φοβούμεθα να πούμε ότι είμαι θαδούλη του Θεού αυτός υποτάσσεται σε μας ήλθεν ο ίδιος και γίνεται καθημερινός στο παιχνίδι μας το οποίο είτε μας αρέσει είτε το απορρίπτωμεν το θέλουμε. Ή το αρνούμεθα λέγοντα: Φύγε Χριστέ, δεν σε θέλω, δεν σε πιστεύω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ανέχομαι. Μου είσαι βαρύ, με δυσκολεύει στην κοινωνία, με εμποδίζουν οι νόμοι σου στην εργασία μου, με περιορίζει στην οικία μου. Όπω το πεδίο κρατεί το αυτοκίνητόν του μεν σχηνίων, λέει, ο Άγιο Δηλαδή, ο Θεολόγος. το αφήνει να κινείται εδώ και εκεί, θα στέλνει μπρος πίσω και χαίρεται με την κίνησή του, ούτω και ο Θεόλογο παίζει μαζί μα. Ο Χριστό λέει, παίζει με το σχοινιό της αγάπης άλλοτε μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει όταν αρνούμεθα και οργιζόμεθα για να μην γίνουμε χειρότεροι. ανάλογα λοιπόν κρατάει τα σχοινιά Όσο μπορεί ο κάθε άνθρωπος όσο την ωφέλι μου άλλοτε λοιπόν μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει μας αφήνει όταν αρνόμεθα και οργιζόμεθα για να μην γίνουμε χειρότεροι. γιατί όταν ο άλλος είναι σε κατάσταση οργής όταν επεμβαίνεις στη του γίνεται χειρότερος. Πρέπει να αφήνεις τον άνθρωπο στην ησυχία του. Να μπορέσει λίγο να συνέλθει. Να είναι έτοιμος για να δεχθεί τον λόγο μας. Ή να δεχθεί τη φροντίδα μας. Ή να δεχθεί το λόγο του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι κάθε στιγμή έτοιμος ο άνθρωπος για τον λόγο του Θεού. Δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος κάθε στιγμή να ακούσει για τον θεόρτητα. Πολλές φορές τα ακούσματα, τα αθεία, προκαλούν μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο, δεν είναι έτοιμο. Ο Θεός λοιπόν έχει αυτή τη διάκριση, και την αληθινός πατέρας. Δεν έχει άγχος. Δεν έχει φόβους. Δεν έχει ανασφάλειες. Όταν διακρίνει ο λίγης στοργήν, ο λίγης μετάνοιαν και ο λίγης κατανόησην, έλκει το σκήνιο προ το εαυτόν Του. Συμπεριφέρεται προς εμάς κατά το πώς Του το επιτρέπομε κατά το συμφέρον μας συμπεριφέρεται για το συμφέρο μας ανάλογα πως το επιτρέπουμε. έγινε πεδίο για να παίζει με θυμό και το παίγνιόν παιχνι... το του είναι η προνοητική επιμέλειά του η θεία πρόνοια μία ώρα το εμάς κίνηση εν το οποίο μας σώζει Μόνο... μόλις θελήσουμε και το ζητήσουμε πριν καν αιτήσουμε έχουμε το αιτούμενο πριν του ζητήσουμε κάτι μας το δίνει Μόνο να δει τη διάθεσή μας. Λοιπόν υπάρχει πρόνοια του Θεού, μια όρατος λέει κίνηση του Θεού που μας έλκει προς Αυτόν όταν δει σε εμά την διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή διάθεση. Είναι σημαντικό να καλλιεργούμε την καλή διάθεση. Η καλή διάθεση γεννάται όταν ο άνθρωπος πάβει να πιστεύει στο λογισμό του. Εγωισμός ίσον λογισμός. Λογισμός ίσον εγωισμός. Ο ταπεινό άνθρωπος δεν έχει λογισμούς. Ούτε καλούς ούτε κακούς. Και καλή λογισμή είναι εγωισμός. Όταν πάψουμε να έχουμε λογισμούς, Δηλαδή παραδοθούμε στον Θεόν, τότε μαλακώνει η καρδιά μας και γεννάται η καλή διάθεση. Για να μπορέσει να δουλέψει ο Θεός μαζί μας. Αντίσταση προς τον Θεόν είναι η λογισμή μας. Ο κάθε λογισμός μας είναι αντίσταση προς τον Θεό. Πρέπει να αδειάσουμε το, το μυαλό μας από κάθε λογισμό. Να κενωθούμε από το εγώ μας για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει. Λέμε ότι αμαρτάνουμε. Ξέρετε, η μετάνοια μας είναι ψεύτικη. Γιατί δεν έχουμε απόφαση. Για να Αυτό που είναι χαρακτηριστικό της αλήθειας μετάνοιας είναι η απόφαση. Εμείς δεν παίρνουμε απόφαση. Πραγματικά δεν παίρνουμε. Η μετάνοια μας είναι γιατί λυπούμεθα για την αμαρτία, γιατί έρχονται μετά την αμαρτία στην χώρια. Και στην χώρια μας οδηγεί στη μετάνεια, ποια μετάνεια Να φύγει στην χώρια όχι να μετανήσουμε Να φύγει στην χώρια της αμαρτίας και της ενοχής Όχι να αλλάξουμε Η μετάνεια είναι η απόφαση να αλλάξω Αλλά αυτή η απόφαση δεν έρχεται μόνη της Δεν πείθω τον εαυτό μου να αποφασίσει Αλλά η απόφαση είναι το ξεμπλοκάρισμα τη ψυχή μα. Δηλαδή ο φωτισμός της ψυχής μας, το να αποφασίσουμε χρειάζεται φωτισμός Θεού, δηλαδή να ισχυροποιηθεί η βούλησή μας. Ε, η αμαρτία μας καταρακώνει τη βούληση, δεν έχουμε βούληση, δεν έχουμε αποφασιστικότητα, δεν έχουμε θέληση. Πώς θα γεννηθεί η θέληση, πώς θα γεννηθεί η αποφασιστικότητά μας, η ικανότητα να αποφασίζουμε με την προσευχή. Αρχικά την ανεπίγνωστη προσευχή Δηλαδή δεν μπορώ με το μυαλό μου να συζητήσω Για να, βγω, να πει στον αυτό πρέπει να αποφασίσω να κόψω αυτό ή το άλλο Δεν γίνεται αυτό το πράγμα Δεν μπορεί να γίνει αυτό Και αν γίνει δεν είναι δημιουργικό Δεν είναι θεραπευτικό, δεν είναι πνευματικό Η απόφαση είναι εσωτερική βούληση και διάθεση της καρδιάς μας Που αυτομάτως και αυθορμήτως δημιουργείται μέσα από τον θείο φωτισμό Αλλά αυτός ο Θείος Υποτελεσμός ξεκινάει από την προσευχή. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε τι σημαίνει προσευχή. Ξεκινούμε την μηχανική προσευχή. Δηλαδή δίνουμε στον Θεόν, τον άγνωστον Θεόν, εμείς η, η, η, μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αμαρτία μας, η φθορά μας, τι του δίνουμε, τον κόπο μας. Κλείνουμε μισή ώρα στο σπίτι μου και κάνουμε την προσευχή μου. Με πείσμα, με επιμονή. Δεν είναι λίγο μισή ώρα, είναι πάρα πολύ. Εμεί νομίζουμε στο μυαλό μα ότι είναι λίγο. Δεν είναι πασατέμπο. Δεν είναι διασκέδαση. Γιατί εκείνη η μισή ώρα θα έρθουν χίλιοι διόλογοι. Μόλι αρχίσει η προσευχή θα αρχίσουν λογισμοί. Ού, τι θα γίνεται. Και θα αρχίσουμε να τίνουν φαγούρα. Ανοίγουμε το παράθυρο. Έχει ζέστη. Κλείνουμε γη κρύο. Θα γυρνάμε στο δωμάτιο. τη τηλεόραση. Τι γίνεται. Πόσα τα σπρέτει. Τι γίνανε. Θα γίνεται χίλιο χαμό. Για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε. Όταν λοιπόν αρχίσει η προσευχή, να επιμένει ο άνθρωπο και να του γίνεται συνήθεια. Όταν θα δει τον κόπο μας ο Θεός και τη βούλησή μας θα αρχίσει να γλυκένει η καρδιά μας. Και λίγο λίγο θα κερδίζει την καρδιά μας και θα καταλάβουμε ότι έχουμε κι άλλη ευχάριστη ζωή μας. Κι άλλη ειδόνη που υπερβαίνει κάθε ευχαριστή του κόσμου τούτου. Και τότε έχουμε το κίνητρο να αποφασίσουμε. Έχουμε αυτή τη γλύκαν ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και ότι η αγάπη κάθε χαρά του κόσμου. Τότε έχουμε τον λόγο και το κίνητρο να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Και όταν αντιλαμβανόμαστε η κάθε αμαρτιά μας είναι προσβολή αυτής της αγάπης. Δεν είναι προσβολή της ηθικής μου. Δεν είναι ενόχη. Είναι προσβολή της σχέσεως. Είναι προσβολή αυτής της αγάπης. Και πανερχόμεθα. Αυτό είναι μετάνοια. <κυρίζει> η ποικιλία δε των γεγονότων, ό,τι μας συμβαίνει, κάθε την καλών ή κακών, είναι η μικρά αίσθηση τη παρουσίας του. Τη σχέσεως του με θυμών. Της αγάπης Του, των επεβάσεών Του ή στην ιστορία την ειδική μας και του κόσμου. Όλα αυτά λέει δίδουν μία ενισορροπήνη στη ζωή την ειδική μας και του κόσμου. Ή να μη το πάνε απολεσθεί. Δηλαδή ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να έλθει μία για να μην, ή να μη το πάνε απολεσθεί, να μην χαθεί κάτι. Αλλά είναι τα πάντα προχωρούν προς την τελική ανακαίνιση όταν θα είδουμε τα πάντα κενά. η καθημερινέ λεπτομέρειε τη ζωή μα, θλιβερέ ή ευχάριστε, τα οποία όμω. Δέστε εδώ και είναι πολύ σημαντικό. Λεπ, της ζωής μας, οι καθημερινέ λεπτομέρειε τη ζωή μα, ή ευχάριστη τας οποία όμως οι δεν κατανοούμε, στην ουσία είναι αναγκαίε. Ό,τι μα συμβέσει η ζωή μα, παρόλο που δεν κατανοούμε, είναι αναγκαίο. Κρύπτουν ένα μυστήριο και τα χρησιμοποιεί ο Θεός Δια να οικονομήσει τη βελτίωσή μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουν τη δυνατότητα ή την δύναμη να μας σοφήσουν. Γίνονται θεία νεύσεις η οποία μας ενθυμίζει ότι πάντος αλλαχού θα μεταστόμεν. Όλα μας υπενθυμίζουν ότι αλλού είναι η ζωή μας. Αποτέλεσμα των καθημερινών αυτών επεισοδίων των προβλημάτων και όλων των γεγονότων θα είναι η θέωσή μας. Αν χρησιμοποιήσουμε τη Θεία Χάρη δεν αφήνει τίποτα ο Θεός ανεκμετάλλευτον ούτε και τα αμαρτίας μας. Ακόμη και τις αμαρτίες μας εκμεταλλεύεται ο Θεός για να μας φέρει κοντά Του. <κυρίζει> Βλέπετε διατί ο Θεός έγινε παιδίον, διατί έπαιξε στη δημιουργία του κόσμου και στην πλάση του ανθρώπου. Το παιχνίδι το αυτό είναι η μας, η προσδοκία τη μεταβάσεώς μας εις αιωνιότητα. Δια να παίζουμε μέσα εις φω και τη δόξα του Θεού όπως οι γονείς συγκαταβαίνουν στην ασθένη του παιδίου ή στην απέτησή του και παίζουμε ταυτού αυτού να το οδηγήσουν όχι η μειονεκτικότητας και αντιδράσεις, αλλά εις την οριμότητα ούτω και ο Θεός δια τη συνανθρωπισεώς Του μας παιδαγωγεί προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητας εκάστου όπως λοιπόν οι γονείς παίζουμε το παιδί Χείριζε το κάθε τι, για να το κάνουν να οριμάσει, όχι να του γεννήσουν αντίδραση και μειονεξίες, αλλά με κάθε τρόπο να το οδηγήσουν στην οριμότητα, δεν σημαίνει ότι επιτυχάνουν κάθε φορά, έτσι και ο Θεός κάνει τα πάντα για να μας οδηγήσει σε αυτή την πνευματική οριμότητα. Είδαμε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο των παιδίων. Ποιοι άλλοι είναι τα παιδεία, ποια άλλοι είναι παιδιά, ποια άλλοι είναι τα παιδιά του Θεού τελικά. Θα καταλάβουμε ποιοι είναι παιδιά του Θεού αν είδουμε ποιους αγαπά ο Θεός. Να δούμε ποιά είναι τα παιδιά του Θεού που αγαπά. Το γνωρίζομαι. Εδείκνουν όλη του την αγάπη ο Θεός σε ποιους. στη γραφή το βλέπουμε. Εις τους ασθενείς. Τους δαιμονιζομένους. Τους οποίους και θεράπευσαν. Ιδιαιτέρως εις τας γυναίκα. Τας περιφρονημένας μέχρι τότε. Αγαπούσε τα σχήρας, τα ορφανά, του αμαρτωλούς. Αυτά είναι τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Ποιοι είναι λοιπόν οι ασθενείς, οι δαιμονισμένοι, οι γυναίκες, οι χείρε, τα ορφανά και οι αμαρτωλοί. Όταν ο Ιωάννη ο πρόδρομος απέστειλε τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Κύριο αν είναι αυτός ο Χριστός, ο Κύριος δεν απάντησε ότι το όντι είναι αυτός ο Χριστός, Υιός του Θεού, αλλά είπε... Απαγγείλατε Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούση, νεκροί αγύρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Η φτωχολογιά του κόσμου, τα εξουθενημένα, τα δύναμα πλάσματα, οι άνθρωποι, όσοι πάσχουν και υποφέρουν, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς ο πολιτισμός μας αρνείται τον πόνο και φοβάτε τη φτώχεια και γίνεται ζήτημα, είναι σαν αρνούμεθα την υιοθεσία του Θεού. Θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά όχι παιδιά του Θεού. Δεν θέλουμε να λάβουμε την υιοθεσία του Θεού με αυτό το κόστος. Όσο υπάρχει θλίψη αυτού του στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερη ελπίδα και χωρητικότητα του Θεού υπάρχει στον κόσμο. Πιο μεγαλύτερη χωρητικότητα Θεού έχει ο άνθρωπος όταν είμαι σε αυτή τη θλίψη. Αυτό που ο πολιτισμός μας ονομάζει ο δίνη για τον Θεό είναι ευλογία. Και τότε είμαστε ικανοί να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Εάν πιστεύουμε στον Χριστό αυτή είναι η αλήθεια. Εάν πιστεύουμε στον λογισμό μα και θέλουμε ένα άλλον Θεό καθώς πρέπει, δεν είναι ο Χριστός αυτός. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε σε ένα άλλο Χριστό. Προπάντων αγαπά ο Θεός πια. Αυτά τα, αυτά τα παιδεία, τα οποία βρίσκονται στην παιδική των ηλικία. τα παιδιά αγαπά ο Θεός. Αυτά ενυγκαλίστηκε και είπε, Άφετε τα παιδιά, έρχεστε πρόσμε, τον αγαρτιού, τον εστίνη βασίλειο του Θεού. Άνθρωπο που δεν αγαπά τα παιδιά, δεν είναι το Θεού. Άνθρωπος που δεν χαίρεται με τα παιδιά, άνθρωπος που δεν βλέπει τον Θεό στο βλέμμα των παιδιών, δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος που περιφρονεί τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος που δεν βλέπει ότι τα παιδιά είναι ο Χριστός δεν είναι του Θεού. Το παιδί νομιάζει με τον Θεόν, για την φυσική αγαθότητα, ακακία και αγνότητα του. Τίποτα εις κόσμο δεν παρέχει επιτυχεστέραν εικόνα της ωραιότητος του Θεού από το πεδίο. και μάλιστα από το βλέμμα του και το χαμόγελόν του. Τίποτα λοιπόν δεν αποτυπώνει πιο καλά την εικόνα του Θεού από το χαμόγελο και το βλέμμα του παιδιού. Το παιδί δεν προσδοκά, δεν κάνει σχέδια, δεν έχει σκοπιμότητα, υποκρισία. Κύρια απασχόλησή του είναι το παιχνίδι. Επειδή τρέφεται, και προστατεύεται υπό το γονέον του, δεν νιώθει καμιά ανάγκη. Και θέτει όλη την προσοχή, τη φαντασία και τη δύναμη τη στο παιχνίδι, το οποίο έχει δι' αυτό την αξία και τη σοβαρότητα όλου του κόσμου. Εκεί εκφράζει την ευθύνη, την αρνητή, τα προσόντα του. Αφετρία τη ζωή του δεν είναι η ανάγκη. Η ανάγκη είναι αυτή τη ζωή του, μεγάλο. Το παιδί είναι έξω από την ανάγκη. Το παιχνίδι είναι μια ελευθέρα δημιουργία, η αναπαυτική διάσπασή του. Ιστο παιχνίδι νιώθει αυθέντη ω μικρό Θεό ενώπιον του μεγάλου Θεού. Ενθυμείται ιδιαίτερο των θεών το παιδί. Πραγματικά εδώ θα δούμε παρακάτω. Κατανοεί λέει, τα δόγματα τη πίσω εν πνεύματη και τα μυστήρια κάλλιον καλύτερα και των επιστημόνων. Μου έτυχαν παιδιά μικρή ηλικία να θεολογούν με σοβαρότητα, πραγματικά το λέω αυτό, περισσότερο από του μεγάλου θεολόγου ζει την παρουσία του Θεού πιστεύει στον λόγο του εκπλήσεται για την εφησβήτηση των άλλων πραγματικά το παιδί απορύει και εκπλήσεταν οι άνθρωποι αφησβητούν τον Θεό είναι ο πλέον τρεπτός άνθρωπος προς την Θεότητα ο θαυμαστής, ο φίλος και συμμέτοχος του Χριστού μόνο εμεί να δίδουμε τον Θεό στα παιδιά μας τα παιδιά είναι πάρα δεκτικά του Θεού λοιπόν οτιδήποτε Χρειάζεται να δίνουμε στα παιδιά, είναι το Θεός, τίποτε άλλο. Εμείς δίνουμε παιχνίδια, δίνουμε διασκεδάσεις, δίνουμε αξιώματα, δίνουμε με χίλια δύο πράγματα. Δεν του δίνουμε το Θεό όμω, τα οποία είναι η πραγματική τους ανάπαυση. Εδώ αρχίζει το σημαντικό. Η τραγωδία λέει, του ανθρώπου αρχίζει πότε, όταν εγκαταλείπει τα ιδιώματα του πεδίου. Όταν αρχίζει η τραγωδί, τραγωδία του ανθρώπου, τη το χάνει το παιδί από μέσα του. Όταν λησμονεί ότι ήταν και αυτός πεδίο και με θλίψη υποτάσσεται εις τη μέρημνα δια τη τη φροντίδα να κυριαρχήσει, την ανάγκη να αναγνωρίζεται. Αυτό δεν έχουμε, είναι η ανάγκη των μεγάλων. Οι φροντίδε, οι βιωτικέ μέρημνε, η ανάγκη να εξουσιάζει, να κυριαρχεί με τον τρόπο, των ειδικών του και να αναγνωρίζετε. Αυτή είναι η απώλεια της αγαθότητας. Είναι η απώλεια της παιδικής απλότητας και αγαθότητας. Ο ανθρώπος αρχίζει να γίνεται επιτιδευμένος, πολύπλοκος, σύνθετος, πονηρός. Με σκοπιμότητα, με σχεδιασμούς, με στόχους. Χάνει την απλότητα και καθαρότητα της καρδιάς του. Καθαρότητα της καρδιάς είναι αυτή η απλότητα εσωτερική, που ένα κρατούμε. Αναγνωρίζουμε ότι ένα έχουμε ανάγκη, αυτό ζητούμε. Και τι κάνει ο μεγάλος, δείτε τι περιγραφεί περιγραφή κάνει πολύ σημαντική συγκλονίστική. Αντικαθιστά το παιχνίδι με τι ο μεγάλος, με τη διασκέδαση. Τι σημαίνει αυτό, διασκέδασης όμως σημαίνει βιωματική ανάγκη. Ανάγκη για να ζήσει πράγματα, γιατί δεν ζει πραγματικά. Και ψάχνει την ψεύτικη ζωή να ζεις. Δουλεία, διχασμός προσωπικότητος, πρόσκυρος ανάπαυλα του άγχους. Γιατί το άγχο θα επανέλθει μετά. Φυγή εκ της πραγματικότητα. Δεν θέλει να συντηρήσει τον πραγματικό ανθρώπου. ξεφεύγει. Προσπαθεί να διασκεδάσει, να λησμονίσει την πραγματικότητα. Διάλυση και διασκορπισμό τη προσοχή και τη καρδιά. Ο άνθρωπο διασπάται. Χάνει την προσοχή. Δεν μελετά την καρδιά του. Δεν είναι στην καρδιά του ο άνθρωπο. Καρδι... Χάνει την καρδιά ο άνθρωπος. Δεν έχει καρδιά. Αποφυγή τη εργασία. Διακοπή κοινωνίας μετά το αμέσου περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζει δεν έχει δημιουργικότητα. Είναι πλαδαρός, δεν έχει φαντασία. Ζητεί την αργία. Θέλει τη συντροφία για να τη μοναξιά του. Ο πολιτισμός της διασκεδάσεως οδηγεί στην πνευματική πενία, στην πνευματική φτώχεια, την αμαρτία, τον ακαίνο των πόνων. Δηλαδή, δεν μπορεί να νικηθεί ο πόνος μέσα του. Ο πόνος ξεπερνιέται μόνο με τη μνήμη και την παρουσία και την τη της χάριτος. Όταν διασκεδάζεις, δεν, είσαι δυνα... δεν έχεις δυνατότητα για αυτήν τη χάρη. Και τότε ξεγελάς τον εαυτό σου ότι δεν έχεις πόνο. Αλλά ο πόνος λειτουργεί μέσα πολύ δυνατά. Δεν είναι ανάπαυσης, δεν είναι οικοδομή. Είναι απώλεια, λέει, η διασκέδαση αυτού του είδους των παιδικών θησαυρών και αυβιωμάτων. Βήθισμα στην απε... απελπισία τη αχρηστία του χρόνου και την αίσθηση τη ματαιότητα. Νιώθει ο άνθρωπο στην απελπισία ότι έχασε χρόνο του και νιώθει η ματαιότητα. Όταν ο άνθρωπο δεν δημιουργεί, δεν γεννάται η ζωή μέσα του, νιώθει ότι χάθηκε ο καιρό του και νιώθει η ματαιότητα του κόσμου. Αλλιώ νιώθει ότι δεν υπάρχει ματαιότητα, υπάρχει ζωή. Και αξίζει η ζωή μας. Αξίζει να ζούμε τη ζωή μας. Και νιώθει ο χρόνος. Είναι χρόνος σωτηρίας. Δεν είναι χαμένος. Δεν πάει τζάπα ο χρόνος. Δεν σκοτώνουμε το χρόνο μας. Πώς λοιπόν χάνει την παιδικότητα ανεπίσης, την... χάνει την παιδικότητα ο μεγάλος. Πότε φαίνεται αυτό που είπαμε και πριν. Και όταν βλέπουν οι μεγάλοι τα παιδιά των το βλέμμα των παραμένει άχρωμον και ασήμαντο χάνει τη ζωντάνια το βλέμμα είναι ανέσθητη χάνει το βάθος των μεγάλων χάνεται το βάθος μέσα στο βλέμμα τους τα παιδιά τα βλέπουν και δεν τα βλέπουν δεν μπορούν να δουν τον Θεό μέσα στα παιδιά δεν σκυρτούν επάνω Τον και επειδή δεν μπορούν οι μεγάλοι να σκυρτίζουν πάνω στα παιδιά που εξαντλούνται στον κόμπ τη εργασία. εγώ που δούλεψα για σένα σου άφησα περιουσία σου άφησα χρήματα, φρόντισα, κουράστηκα για σένα Έκανες όσα πράγματα Αλλά μπόρεσες να σκυρτήσεις Το βλέμμα του παιδιού σου Μπόρεσες να δεις τον Θεό στο παιδί σου Τίποτα δεν έκανες Αυτό είναι απάτη, είναι ψέμα Αυτό είναι εκμετάλλευση Αυτό είναι κορίδια, αυτό είναι υποκρισία Αυτό είναι ενοχή Προσπαθεί ο Να καλύψει την ενοχή ότι δεν μπορεί να ζήσει τη σχέση όπως κάνει Ο εραστής επειδή δεν μπορεί να κάνει κουμάντο την καρδιά της ερωμένη σε κάνει όλο χρήματα και δώρα έτσι δεν κάνει επειδή δεν μπορεί να, να, να, να, να γνωρίσει την ψυχή της να την αναστήσει αυτή η νοχή τι κάνει τον κάνει να δίνει πράγματα και επειδή συνήθισε και η γυναίκα σε αυτό θέλει πάντα χρήματα και πράγματα για να βρει έναν άντρα έχασαν τη νεότητα Άντων η σκοπιμό της, η οποία του κυβερνά Σπέβεται να δημιουργεί νέα ανάγκας υποχρεώσει, κέρδη. Κατακλείζονται από των εσωτερικών και εξωτερικών θόρυβων, ώστε να μην ακούουν την μπραία φωνή του Θεού, η οποία του καλεί. Μα καλεί ο Θεό. Είναι ήσυχο ο Θεό. Είναι πολύ ήσυχη η φωνή του Θεού. Δεν μπορείτε να ακούσουμε όταν έχουμε θόρυβο. Όταν έχουμε μέρημνε, ταραχή εσωτερική και εξωτερική, δεν μπορούμε να ακούσουμε την φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού. Ακούγεται στην απόλυτη εσωτερική ησυχία μας γι' αυτό είπαμε ότι οι λογισμοί είναι πρόβλημα γιατί οι λογισμοί μας την εσωτερική ησυχία και δεν ακούμε τον Θεό οι λογισμοί μας ο νους μας το ξεροκέφαλό μας ταράσσει την εσωτερική ησυχία και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό όταν Φύγει ο κάθε λογισμό από μέσα μας και είμαστε σε απόλυτη ησυχία. τότε εκπλητώμεθα και λένε πόσο κοντά μας είναι ο Θεός. Και τότε αρχίζει να ενώνει ο νους με την καρδιά του ανθρώπου. Σε μια ενότητα ο ανθρώπος εις πράττει τη χάρη του Θεού. Βλέπει τον Θεό, ορά τον Θεό με τον τρόπο που ο Θεός γίνεται ορατός. Αλλά και αυτή είναι και λέει ο Γεωργαστή λέει εδώ, Ναι, αυτοί όλοι έτσι είναι οι άνθρωποι. Όμω λέει, Αλλά και αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και αυτοί οι μεγάλοι λένε παιδιά του Θεού. Και για αυτού εύχεται η Εκκλησία, η νύφη του Χριστού. Τι λέει, Πώ εύχεται στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. την νεότητα παιδαγώγησαν, το γύρα περικράτησαν, του πεπλανημένου επανάγαγε. Καλεί ει ανάπαυση πάντα, του κοπιώντα και πεφορτισμένου. Διού έχει ετοίμη την ανάπαυση. Και για αυτού όλου που χάσε την παιδική αγαθότητα και είμαστε σε όλα αυτά και αυτή είναι παιδιά του Θεού λέει. και για αυτούς έχει τόπον ο Θεός ο νέος ο οποίος αποθαρρύνεται ο όριμος ο οποίος απελπίζεται ο γέρον ο οποίος πληγώνεται και δεν βλέπει φως εμπρός του όλοι είναι παιδιά του Θεού Καθώ είναι ο πλάστης των αφού είναι ο μας δεν πάβει να παίζει με ταυτόν για να του ελκύσει και να ανακαινήσει τη ζωή των. Τι ωραία έκφραση, να ανακαινήσει η ζωή του, να μας κάνει νέους, να μας κάνει καινούριου. Ιδιαιτερός όμως λέει, παιδεία του Θεού είναι η αμαρτωλή. Είναι δι' αυτούς ο Θεός πατήρ, ελεήμων και εκτήρμον μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Τις είδε η επιστρέψει και μετανοήσει, ποιος ξέρει αν επιστρέψει και μετανοήσει ο άνθρωπος. Εις αυτού ο Θεός δίδει διελκυστικών παιχνιδίων πολλάς ελπίδας. Ό,τι θα παραμείνουν τα παιδιά Του και ό,τι θα το συναντήσουν. Καταλάβατε τι Θεός είναι, ε? δηλαδή και σε εμάς ο αμαρτωλούς που είμαστε συνητά στη βρωμιά μας και μας ψάχνει τρόπο με ελκυστικά παιχνίδια, γιατί συνηθίσαμε στην αμαρτία, να μας δίνει πολλέ ελπίδε ότι είμαστε τα παιδιά Του, τότε θα το συναντήσουμε. Ιδιαίτερος δε ευέλπιδα επίησε την νεότητα, δε δώσε πολλές ελπίδες στην νεότητα, η οποία παραδέρνει και πλανάται, απατωμένη και μη κυριαρχούσα εν αυτή που βρίσκεται μέσα στην πλάνη και μέσα στη σύχυση και την απάτη. Ιστας καρδίες της νεότητος, οι οποία είναι βεβηθισμένη στην αμαρτία. αμαρτίαν, αρνείται των Θεών και δεν δύναται να έμβρει την ισορροπία της παίζουν η ζωή και ο θάνατος. Στην ψυχή δηλαδή του νέου που παλεύει με όλα αυτά την ίδια στιγμή παλεύουν και η ζωή και ο θάνατος. Η απιστία και η πίστη η εγκράτεια και η συνδοσία το νερό και η φωτιά το ένα διάνε την το νερό το άλλο η φωτιά να την κάνει πυρήκαυστο όλα παίζουν τι λέει ο γέροντας, όλα παίζουν δεν θα παίξει μαζί της ο Θεός όλα παίζουν δεν θα ανακατευτεί ο Θεός αυτό το παιχνίδι και λέει μου παραπονεί το λέει μια μητέρα ότι ο παιδί της δεν δίδει καμία σφημασύνη στον Θεό ο παιδί μου του είπε πάμε μια φορά μαζί στο μοναστήρι δεν είσαι κι εσύ θρήσκος τι θρήσκος και τι θεός μου λε, αντιδρά ο δεκαεξάχρονος γιος. Προσπάθησα να την ενθαρρύνω, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Ύστερα από δύο ημέρας τηλεφώνηκε μου λέει. Είχε πάει εκδρομή και έψαξε το παντελόνι το οποίο φορεί. Δεν το κάνω οι βα. Όταν πηγαίνει στο σχολείο, βρήκα στην τσέπη του, την κλεισμένη με μία παραμάνα, δύο κομποσχήνια. Ένα τριαντάρι και ένα κατοστάρι. Η δου, η ζωή και ο θάνατος. Η πίστη και η απιστία παίζουν στα τα ψυχά των παιδιών. Ο Θεός παίζει πάντοτε ορθά τον ρόλο του. Εάν παίξουμε κι εμείς ορθά εναντίον των παιδιών μα, το ειδικό μα παιχνίδι, δεν είναι δυνατό να μην συναντήσει κάποτε τον Θεό. Έστω και χρόνο βραδύτερο από εκείνο τον οποίο εμείς επιθυμούμε. Άλλο τι σχεδιάζουμε κάνουμε εμεί. βιαζόμαστε. Το θέμα να παίξουμε κι εμείς ορθά το έργο μας, το παιχνίδι μας. Που σημαίνει τι. Πότε παίζουμε ορθά το παιχνίδι μας. Όταν παρακολουθούμε τον Θεό. Και όχι τον αναγκάζουμε, το αναγκάζουμε τον Θεό να μας παρακολουθήσει. Μέσα στην αγωνία μας και στο άγχος μας. Στους υπολογισμούς μας και στους σχεδιασμούς μας. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Χρειάζεται να αποκτήσουμε την ικανότητα να παρακολουθούμε εμείς τον Θεό. Και να μην εμποδίζουμε το έργο του. Ε, θυμίστε λέει τι είπε ο πλαστουργός εις τον Κάιν. Ποιον Κάιν. Αυτόν ξέρετε. Τον πρώτον φωνέ τη οικουμένης. Που σκόνται στον αδερφόν του. Τον άβελ. Επαρουσιάστη. Δέστε τι ωραία που το λέει εδώ. Επαρουσιάστη ο ίδιος ο Θεός εις τον Κάιν. Οι χείρες του ήσαν ακόμη κόκκινε και από το αίμα του άβελ του δικαίου αδελφού του πως του ομίλησε ο Θεός αυτού του φωνιά που μόλις εφώνευσε είδετε το παιχνίδι το παιχνίδι, δεστε, το παιχνίδι του Θεού <κυκλή> δεν του είπε φύγε φωνιά αλλά του λέγει με ενστοργή η να τι περί λοιποσε γένου διατί λυπήσε παιδί μου και η τι συνέπεσε το πρόσωπό σου με είδε, γιατί κατέβασες το πρόσωπό σου και τρέπεσε να μη Να λοιπόν, που με αυτόν τον γλυκό και διακριτικό τρόπο βγάζει μπροστά στα μάτια μας ο Θεός την αμαρτία. Για να τη βλέπουμε. Με τέτοιο τρόπο που να έχουμε την ικανότητα να υπολεμήσουμε την αμαρτία. Και τι λέει αμέσως ο Θεός. Εισήχασον. Γαλήνευσε. Εισήχασε. Υπάρχει ιδιασέα ο Θεός. Δεν τον έβαλε επιτίμιο. Του είπε... Δηλαδή ουσιαστικά η ίδια αμαρτία είναι η τιμωρία μας. Η λύπη της αμαρτίας. Και λέει μη γίνεσαι περίληπος γιατί η λύπη αυτή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να προσευχηθούμε. Αλλά λέει εισήχασον, ηρίνεψε γαλήνευσαι υπάρχει δια ο Θεό. Δεν σε αρνείται ο Θεός, δεν μας αρνείται ο Θεός. Γι' αυτό άμεσα να προστρέξουμε κοντά Του. Άμεσα να αναφερθούμε κοντά του. Όχι μόνο λοιπόν τον παρηγόρησε και ο Σμήτης το οργική τον περιέβαλε με λόγους τρυφερού για να το να του δώσει κουράγιο. Αυτά λοιπόν, λέει ο Γέροντας εδώ, τα επαναστατημένα νιάτα, τα οποία μας απελπίζουν πολλές φορές, τα ρομαντικά παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού. Έχουν πολλούς λογισμούς, παρασυρμούς, πάθη, εγωισμούς, απογοητεύσεις, εκ της γενιάς των πατέρων από τους γονείς τους, και της παιδικής ηλικίας των σκέπτονται και αγαπούν πολλά και απασχολούνται με πολλά ως αν έχουν πολλούς θεούς η ζωή των είναι μία πολυθεία αλλά και τους πιστεύοντας ιστην την πολυθεία εκάλεσεν εις την μονοθεία ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ας τελειώσουμε κάτι ακόμα τελευταίο λέει λοιπόν ο Γιώργτας εδώ ας μάθομαι να παίζουμε και εμείς με τον Θεόν. Αφού όλοι εμείς συγκαταλεγόμεθα εις τα κατηγορία των παιδίων. Και εμείς παιδιά είμαστε. Η Σοφία, ο Χριστός, παίζει τρυφερός με τα παιδιά τα οποία Τον ακολουθούν. Τα δέχεται στο παιχνίδι τη ζωής. Εις των ουρανογήινων και θεανθρώπινων χωρών. Με τα υψηλού κυρίγματος και επικρατήρα λέγουσα. Ω αίσθη άφρον εκκληνά το πρόσμε. Έλθετε και φάγετε τον αιμούν άρτων και λέει εδώ να παίξουμε τον Θεό, να αναφερθούμε με τον Θεό και λέει μην θέλετε να είστε εκείνοι τους οποίους αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, αυτή η μανία που έχουμε, να είμαστε το κέντρο του κόσμου και να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Μην θέλετε λέει να είστε εκείνοι τους οποίους αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά ποιο να είστε λέει. Να είστε οι μωροί. Να είστε οι άφρονες για τον κόσμο. Οι έφρονες όμως δι' εμέ. Ελάτε και φάγετε τους εμούς άρτους πίετε ίνων ο εκέρασα ημίν πίετε το μεθυστικόν ίνων της χάριτος. Ας ήμεθα τα μορά, εις τα οποία ο Χριστός λέγει έλθετε εφρένεστε, μεθύσκητε, χορεύετε, ακαταπαύστος. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε, μια και τελειώνει η χρονιά μας για το καλοκαίρι, αυτό να έχουμε ω μνήμη, για να, είμαστε, να θέλουμε να είμαστε τα παιδιά του Θεού και να χαιρόμαστε τον Θεό Πατέρα μας. Αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, να μην θέλουμε να είμαστε αυτοί που μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά να είμαστε η τρελή, η παλαβή για τον κόσμο και η λογική για τον Θεό. Να είμαστε η τρελή του κόσμου και η λογική του Θεού. Να διαφορούμε τη γνώμη έχουν οι άλλοι για μας Να διαφερόμαστε πως θα αγαπήσουμε τον Θεό και πώς θα γίνουμε με τα παιδιά του. Αυτό θα φέρει ειρήνη στην καρδιά μα. Όταν δεν αγωνιούμε για τη γνώμη των άλλων, δεν θα συγκριθούμε ποτέ. Όταν είμαστε τρελή του κόσμου, τα μορά του κόσμου, τα εξουφαινωμένα του κόσμου, η σαλή του κόσμου, αλλά οι εμφρονε δια των Χριστών, η λογική για των Χριστών, τότε πραγματικά θα ανοιχτούν άλλοι εσωτερικορίζοντες στην καρδιά μας. Θα δούμε άλλα μυστήρια. Θα, θα, τότε θα ψηλαφίσουμε αληθινά το μυστήριο της ζωής. Καλό καλό είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Διευκόντων των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.